Από στο λεγιά yeah. Τώρα ακούω τον σύντροφο το θύμιο να μιλάει για το φεστιβάλ τη το πρώτο. Ήμουνα 13 χρονών, 14 χρονών. Θυμάμαι πολύ καλά και το πρώτο, και το δεύτερο, και το τρίτο. Και θα συνεχίσω να τα θυμάμαι όλα. Το κάνει από μικρό, ε? Λοιπόν, το κάνω από μικρό και κόμπι τη μαλακία. Yeah. Σε δεν κόβεται αυτό. Ό,τι ξεκινά από μικρό, δεν κόβεται. Να είσαι σοβαρό, έχω πει. Δεν καταλαβαίνει. Τέλο πάντων. Λοιπόν, θα πω μια κουβέντα και θα σταματήσω εδώ. Ζήτω Λένιν, ζήτω Στάλιν, ζήτω Κόκκκινο στρατό. Ζήτω το σφυρίδρε πάλι. Και ο αυτή είναι μια κουβέντα. Ται τι άλλο να σου πω. Δεν είναι μια κουβέντα αφού... τώρα απλή. Αυτή είναι η χώρα ανάλυση. Δεν αφήνει τον άλλο να εκφραστεί. Να πω και κάτι άλλο. Εκφράστε, άφησα εγώ. Έχω το Πολυστραβώνη. Γιατί ακουμπά τον Φρύντιζο, το φασισμό ματώνει. Θε καλό. Αν δεν έβαζε την κατάληξη στο τέλο και το άφησε ματόνη, θα σου κόλλαγα ένα μπατσουγουρού μια δολοφόνη. Αλλά τέλο πάντων. Θα πω και ένα άλλο και να κλείσω. Πε το, Τι έγινε στο Κυπουργείο στη μάχη. Σκοτώσανε τον λοχαγό, τον θύμιο Παπασί μου, τον έκλωψαν τα Γερβενά και όλη Μακεδονία. Θα έρθεις ημέα το βράδυ στο φεστιβάλ να με δεις ή iDates τα λες αυτά Μην είσαι μακάκας, θα είμαι εκεί και θα με καταλάβεις Θα σου χτυπήσω την πλάτη, αλλά την επόμενη φορά Θα είμαι στη σκηνή, θα είναι λίγο περίοργο να μου χτυπήσει την πλάτη, το καταλαβαίνεις Άρα πάλι, αμετανόητε, το ωραίο Μπορώ και εγώ είμαι άρρωστος Ελαφιλέ. Λοιπόν, κάθε τέτοιε μέρε βγαίνουν τα σκυλιά αυτά τα φασιστόμουτρα και συγκρίνουν τη δολοφονία του Παύλου με τη δολοφονία των δύο φασιστών στο Νέο Ηράκλειο. Ναι, για πε. Θα σταθώ στου πιο μετριοπαθεί. Έτσι, τα καθάρματα δεν θα ασχοληθώ καθόλου. Οι πιο μετριοπαθεί λένε ναι, ρε, αλλά μαλάκι αυτά μανάδε είχαν. Ξεχνώντα ότι αυτά τα δύο παιδιά. Στα γραφεία τη Χρυσή Αυγή δεν ήταν. Ναι. Νεοναζί δεν ήταν. Ναι, ναι, Α, όχι, απλά κάποιε διευκρινιστικέ να ξέρουμε γιατί. Ναι, ναι, οκ, για πε. Λοιπόν, αυτοί οι δύο ήταν αυτό που. Το δεν το συζητάμε, λοιπόν. Δεν το τόσο. συζητάμε αυτό, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, για πες. Μπράβο. Λοιπόν, ξεχνάνε λοιπόν ότι αυτοί οι δύο ήταν μέλη μια εγκληματική οργάνωση. Που σημαίνει ότι τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών είναι κάτι συνηθισμένο στι εγκληματικέ οργανώσει. Έτσι. Ναι. Εγώ αυτό θα πω. Βάλε και στα μπραβιλίκια μέσα, και για να είμαστε πιο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Όλα αυτά εννοείται. Δηλαδή τα μπραβιλίκια, την προστασία στα μαγαζιά, οι πόρτε, όλα αυτά. Έτσι. Ήτανε μέλη εγκληματική οργάνωση. Γεια σα, αποστόλου Μπερμπαγιάννη εκεί. Ναι, αυτό, τι θε. Σε Θεσσαλονίκη τον περίμενα. Ναι, σε περιμέναμε από Θεσσαλονίκη και δεν ήρθε. Γιατί είχα πει ότι θα έρθω? Όχι, αλλά εμεί θα περιμέναμε. Εκεί, εγώ φταίω που με περιμένετε, εσεί εννοείται ότι δεν θα έρθω. Να έρθει το χρόνο. του χρόνου. Του χρόνου. Ναι, θα έρθει το Μαθήνα. Το 25. Ναι, ναι. Σε μια χρονιά δηλαδή, θα περιμένετε ένα χρόνο ακόμα. Ναι. Φέτο για τα 50 χρόνια πρέπει να τη όμω. Θα είμαι στην και Αθήνα και για τα 50 και χρόνια. Τι τα... εάν δεν έρθει για τα 50 χρόνια τη. Δεν με καλέσανε, τι να σε κάνω. Θα έρθω σε παράσταση δικιά μου. Δεν πειράζει. Σε yeah. αυτήν Αθήνα θα έρθουμε. Τι Αθήνα, Μωρή Θεσσαλονίκη, όταν έρθω λέω. Θα έρθει Θεσσαλονίκη, πότε. Okay. Δεν μπορώ να πω ακόμα. Εντάξει, θα το πεις στην ελληνοφρένεια. Ναι. Να τα βάζει Ναι. Ναι, ήθελα να συγχαρώ τον κύριο και πολύ καλά Κωσόλη για τη μνήμη των ηρώων μα. Γιατί ήταν ήρωε πραγματικά. Και δώσουν την ψυχή του. Κάνει σήμερα. Έχουμε πραγματικά δημοκρατία. Εκεί πάτησε και ο Παπανδρέου και έκανε την εθνική συμφιλίωση. Αγωνιστική. Το Παπανδρέο θα φτάναμε τώρα. Βεβαίω, ο Παπανδρέο έκανε ναι. την εθνική συμφιλίωση. Να Άσχετα εάν ο Καραμαλή, ερχόμενο από την Γαλλία, αναγνώσει το Κόμμα. Αλλά όλοι οι παππούδες μα και οι μας, ναι, ανήκαν σε αυτό το κόμμα. Και εμείς ανήκουμε ψυχικά και θέλουμε τη δικαιοσύνη και το λαό Ο καθένα από το μετέδριο του και το πώ το σκέφτεται, βέβαια. Έτσι είναι και αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σε μια δημοκρατία που έχουμε, οφείλουμε να μην ξεχνάμε του πολύ σπουδαίου ανθρώπου. Όπω σήμερα η εκπομπή ήταν για αυτού και για τον Κώστα και για τον Λογίζο κλπ. Να, να είστε καλά και να τι τα συγχαίρτρια μου. Λοιπόν, σήμερα κλείνω τα 75 μου χρόνια, η Μουσχουρή μου έμαθε τα 9 μου όλο τον επιτάφιο απ' έξω. Και μετά στα 10-11 τα τραγουδούσα μαζί με τον Μηδικότη. Πώς τα έμαθε η Μουσχουρή, δηλαδή πες μου λίγο την ιστορία. Η Μουσχουρή το πρωτογράφησε με το χατζηδάκι. Χτυλεπιχαρκά... Α, το άκουγες στο ραδιόφωνο, δηλαδή όπως το ακούγαμε όλοι μας. Μέρα Μαγιού μου μη Μέρα Μαγιού Για τα γενέθλιά σου, το ηχογράφησε δηλαδή αυτό. Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Σήμερα όμως τα μου τα τίμησε Τέτοια ερμηνεία, δηλαδή μετά από τι ερμηνείε τη Μυθικό Ρογετουμυθικό και τη Λίντα, τα είχα ξεχάσει για τα υπόλοιπα. Αλλά σήμερα η το είπε όχι απλώ συγκλονιστικά. Λοιπόν, απαιδιά, ε, τι τάξει, να πούμε, εσείς που σου κάνουν τέτοια δώρα. Εγώ τόσα χρόνια είμαστε φίλοι <laughs> με την υποφίλιο, Μια νότα πολύ Εγώ μεγάλο Ναι, Θα καλούσες ποτέ τον Μητσοτάκη στο γάμο σου. Εγώ? φίλε, ρε Γιάννη, αντε τον κούπο, συγγνώμη τώρα. Ήρθατε από την Ιγυρία, μεγαλώσατε τα σεπόλια και κάλεσε στο Μητσοτάκη στο γάμο σου. Ρε αγοράκι μου, πειδή αγαπάμε και σε γουστάρουμε, θέρω εγώ τι να πω, Πρώσε και λίγο τι παρέσου. Έλα, αποστολή. Έλα. Ήταν ειδικό, αποκαλυφθέατο, έχω παρμένο. Κοντά είσαι. Ε, ε, βέβαια, δίπλα. Λοιπόν, εχθέ είχε το Νάδονη κάπου στο action, δεν δέστο σε παρακαλώ. Μέσα στην ανάλυση του, γιατί ο κόσμο βρίζει τη Νέα Δημοκρατία κτλ. Είπε ότι είναι και ψυχολογικά θέματα αυτά. Δηλαδή ότι έχουμε και ψυχολογικά. Γιατί όποιο ξυπνάει το πρωί και θέλει να παραπονηθεί <coughs> για οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή του. Γιατί οι άνθρωποι έχουν την ανάγκη να κατηγορήσουν κάποιον άλλον, να γναινιάξουν, να στεναχωρεθούν ή οτιδήποτε. Είναι ψυχολογικά θέματα αυτά. Τώρα αυτό, και... ότι έχουμε, αυτό ισχύει όμω έτσι κι αλλιώ. Ηλικρίνια, κρισηβλα. Τώρα και βλέπει αν το παρατηρεί πόσο γρήγορα το μαζεύει, παπα-πα, πάπα, πα πα πα, και λέει ότι και εγώ το παθαίνω αυτό. Συχολογικά θέματα αυτά. Ανθρώπιν, όλοι και εγώ το κάνω, όλοι το κάνουμε. Έχει αυτό ψυχολογικά. Τι είθε θέμα. Καλά ναι, χωρί έχει απόλυτο δίκαιο. Δεν παίρνε και από το μυαλό κάποιο και ο άδειο δεν έχει. Ναι, ναι, δεν έχει εξτάλουν καθόλου. Αλλά δεν θα το παρακαλώ, είναι καλό άρδε το έχει ακούσει κόσμο, δεν ακούσει. Ναι Αποστόλη, Έλα. γεια σου καλή σεζόν Ευχαριστούμε Να έχετε λοιπόν Σχετικά με τη χθεσινή εκδήλωση Θέλω να πω που την ανέφερε τώρα ο θήμιο Για στο Σούνιο Εχθάνθηκα ότι έδωσε ο ξαρχάκο Μεγάλο χαστούκι στο Μητσοτάκι Γιατί με το που τελείωσε ο φωτισμός Ξεκινάει η συναυλία του Και ξεκινάει με το ρεμπέτικο Θα ψεύτηκα τα ψεύτη, Τα μεγάλα Μου τα με το πρώτο σου το γάλα. Ελλάδα μου, όπως ήταν ο στίχο, τα αρχαία σου κάλλη που τίνεσαι, μα τα παιδιά σου αφήνει και πεινάνε. Δεν θυμάμαι ακριβώς το στίχο. Και δεν θα κρίζεις ποτέ σου μάνα μου έλα. που τα παιδιά σου σκλάφους ξεκουλά. Γινήθηκε ο Μιτσουτάκη, τον άγγιξε. Δεν Ξέ, ξέρω τι έγινε. Αυτό μετά, που είμαστε τελούλου τελείω και κάνουμε και εκδηλώσει για νέου φωτισμού. Άντε να το κάνουμε και στου δρόμου τη Αθήνα. Άντε να το κάνουμε και στην Εθνική Οδό που έχει σημεία τελείω τυφλά. Έγινε όμω και ένα γλύψιμο και λιβάνισμα στο Μιτιλινέο. Αποκλείεται ο Μιτσουτάκη. Ο Μιτσουτάκη. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ε, τι δουλειά και έχει. Και η κυριαστέκα. Αλλά κάποια στιγμή είπε για την αναμόρφωση κάτι για τα σχολεία. Και λέω, Ωπα, θα βάψουν σχολεία Φαίνεται και θα αναλάβει αυτός για ανικοδόμηση, κάτι για σχολή. Αποκλείεται, θα γίνει διαγωνισμός, τι είτε έτσι, τι μας περάσατε. Έλα, ας ωραίο χωρατό ήταν ε, αυτό. Ναι, τα λέω, εντάξει, με το Και θα ήθελα και μια παραγγελία. Ναι, για στον Καρατσοπάνη από την σα εκπομπή τον Ιούνιο του 2023. Για να ξεκινάει με το του. Ποιο καρατσοπάνη, από το okay. Αυτό είναι... που είναι ένα θαύμα. Ναι, ναι, ναι αυτό. αυτό. και σας. Ε, είναι, καλοί στο Βελονάκι. Κύριε Έναν σύντομο χαιρετισμό. Αυτό που ζούμε σήμερα... Εδώ και τώρα... Είναι το φαύμα! Θέλω μια παραγγελίτσα, ρε. Ναι. Το φίλο μα εδώ που έβαλε στο χαρτιδάκι με του πίνακε. Κάντω μια μόντα με μπονάτσο τότε που παρουσιάστηκε τι κόντρε. Και έλεγε. Για να δούμε τι θα πει και ο πίνακα. Εδώ έχω καμιά δεκαπενταριά πίνακε. Εάν είναι η σωστή απάντηση στον πίνακα, παίρνουμε του 90 πόντου. Η Ελλάδα αυτή την ώρα σε ρυθμού ανάπτυξη είναι. Το δεύτερο τρίμηνο του 24, δεύτερη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Για να δούμε το Παριστώμη Λέγκαν. Έχω εδώ άλλο πίνακα που δείχνει ότι η καθαρή αύξηση του εισοδήματος είναι 7,7%. Αυτό δείχνει ότι η Ελλάδα τρέχει γρηγορότερα. Το και στο τρίτο χείρις θα την προπατήσεις την συνήθεια Έχω ναι, εδώ ναι. τον πίνακα, με βάζετε στον πειρασμό συνέχεια να πηγαίνω στους πίνακες. Mm. Εδώ έχουμε ποσοστιαία σορευτική μεταβολή όγκου επενδύσεων. Ναι. Έχουμε τη μεγαλύτερη αύξηση σε επενδύσεων λό... σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείτε. Τρίτο χείρις. Στο ερχήν έχω πελάτη. πάλι το τραγούδι. Του Γκλέτσου το ερωτεύτηκα. Βάνε να τυπηθούμε λίγο τσιμάκο. Του Γκλέτσου το παπάρι. Επειδή είσαι πελάτη δεν λες παπάρι. Το ότι βλέπει εσένα που οδηγάς που είσαι παπάρι. Δεν τον νοχλεί. Τι πρέπει, τι δεν πρέπει. Πότε δεν σκέφτηκα. Έχω οραματιστεί πως θα, θα είμαι και πρωθυπουργός, όχι μόνο αρχηγός της αξιωματικής. Του Γκλέτσου το παπάρι. Τα δύσκολα βράδια του χειμώνα μπορεί να παίξει και χιουπόρτ. Είχε χάρη που δεν ήμουν εκεί. Πήγα να τον φιλήσω, και Όποιο κατάλαβε, κατάλαβε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σα, Αποστολή. Γεια. Τι γίνεται, Καλά. Ο Νίκος είμαι από Ήθελα μια παραγγελία για την Παρασκευή, σε Θέλω να μου βάλει όλο το kunumalo Έλα από τον Άγιο Νικόλα Χαρνόνα του Κοτσέα το υπάρχει, εκεί που σα φέρανε και σας γα**γανε 5-5. Αχ, έχετε καμιά φωτογραφία από τότε? Δεν σε έχουν διώξει, κανένα άλμπουμ, κανένα δεν βρίσκω από αυτέ τι παρτούζε Τι γίνεται, Άρε ζήλια που έχει κάνει που δεν σε σε ένα, ούτε δύο. Σου το σε 10-10 θυμάμαι, Πανοηλήθιο, βλαμμένο, Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σα γιατί αυτό Στο διάλο ανώμαλοι όλοι Κουμούνια, κουμούνια, ανώμαλα, όλα κουνούμαλα Ένας μερμήγκας κουφό Με πήρε από το χέρι Είμαι λέει ο πιο σοφό Σ' τα σκέρι Λοιπόν θέλω παραγγελιά, Αν βάλεις τον οδηγό του κτέλ που έβριζε τουνάγιο Σπυρίδωνα, θα το κολλήσεις, θα βρίζει το Σπυρίδωνα. Στο τέλος που λέει ένα αγαμί σου, θα βάλεις ότι και καλά είπε κάτι ο Μητσοτάκης, που Θα λέει ο οδηγός, μετά αγαμί σου κι εσύ. Οι Έλληνες σήμερα περνάνε καλύτερα από 19. το 19.00. Το σπίτι ήταν σε 9 ώρα το πρωί να πούμε... <laughs> ...από τις 9 το πρωί και χαγανίζοντας και είναι τι... Άδον Γεωριάδης υπουργός... <laughs> Πάρε τη σκούπα, φτιάξει καμιά μακαρονάδα και βγάλε το σκασμό. Ας είμαστε η που δουλεύει το σας όλους. Ανεπάρκη τος τελεγανάς. Σε respect. Σε μαχουσμάτε, respect. We welcome the new Το Τα να όλοι! Καλημέρα. Θα μας τι γίνεται; And the other people <telefonic> are not going to <SQL> be able to do it. They are not going to be able to do it. They are to be able to do όταν μάλωνα και με χάιδευαν διπλά. Όταν έφεζα τον μπάλωμα όταν ήμουν παιδί, όταν ρώταγα με σώπαινα. Και όταν έγνεφα, απλώ ό,τι ζήταγα, μου το έπαιρναν. Και έμαθα έτσι το καλό. Πώ δουλεύουν οι κανόνε, είναι τα παρακαλώ. Μια και συγγνώμες. Μία για την Παρασκευή Λέγε Το μπάλωμα τη ματάς σας για τους αγαπημένους μου γονείς Και καθώς όσο Καλημέρα Απόστολε, τι καλώ ορίσατε. Ευχαριστούμε. Να είστε πάντα καλά όλοι. Μια φύρωση για την Παρασκευή, αν γίνεται. Δώσε. Τη μάνα του Κώστα, με τον Άδωνη και με τα προβλήματα εκεί με τον Γορύδη. Okay. Με τις σχέσει και με τα ουτούς. Ο Αποσταλής. Ναι εγώ. Ο Αποσταλής ο Βαλούρδος. Ναι εγώ. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε, Καλά είμαι. Είμαι λί... λίγο στεναχωρεμένη. Λίγο, ναι, έτσι τσαμπουκαλεμένη σα βλέπω. Λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη, Δεν λες ακριβώ όλοι. Συγγνώμη, εσύ. Εγώ. Είμαι στον Κώστα. Να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη Γιωριά, δηλαδή το γραφείο του. Μου το έχει πει από χτε και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Γιατί καλά. Δεν μου λε, σε παρακαλώ. Αφού έχει ανάγκη στο γραφείο του Άδωνη, έχει ανάγκε. Βέβαια, δάκι μου δεν έχετε μυαλό. Αυτό ο άνθρωπο, ο γλίφτης που τον πήρε ο Καρατζαφέρη, τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν Πέρα. έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνη έχει υποσχεθεί θα μα κάνει γιατρού να βοηθήσουμε. Αχ, Παναγείο, και τα Πιστεύετε βρε αυτά, Μα δεν θα μα κάνει, λέτε να λέει ψέματα. Μια παιδάκι μου, τώρα εσύ συγγνώμη και ο Κώστα, Τι δουλειά έχετε πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του. Εγώ σα τον αρέσει, Μουλάστον Άσε με αποστολή ντροπή σου, Καλέ μαμά του Καλέ, Καλέ, Καλέ. Καλέ. Κώστα, Συγγνώμη, ακούστε με, μαμά του Κώστα. Όχι δεν είστε. είναι κακό, Ο άνθρωπο έχει τσίπα, Είναι τίμιο, Θα μα κάνει γιατρού, είπε. Αχ, Παναγία μου, θα σα τύχει Παναγία αύριο μεθαύριο. Παπιστεύετε, Μωρέα, Γιατί όχι, Θα σου τύχει αύριο μεθαύριο Το κακό, θα έχει στο γιατρό με στο σπίτι σου, τον Κώστα. Δεν μου λέτε τι. Εσεί τώρα γλύφοντα έρχοντα πάτε. Γιατί εσύ, ο άνθρωπο το σπίτι. Τι συνέβη, έγινε. Είναι το πρότυπό μα, η μαμά του Κώστα. Ακούω τι λέει, ακούω τι λέει. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προδότρα του έθνου. Δεν θέλετε λοιπόν, να, να πετύχει τώρα. αυτή η κυβέρνηση. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κομμουνίστρια που λέμε. Εγώ το τι πιστεύω και τι έχουμε τραβήξει εμεί οι μεγάλε ελληνικοί άνθρωποι. Εσεί οι μεγάλοι δεν ξέρω Να στηρίζουμε τον Αντώνητο Σαμαρά για την εθνική σωτηρία. Πώς! Πώς! Πώς! τώρα. Πώς! Δεν τρέπεσαι με τέτοια <αλίου> πράγματα! Εγώ θα κάνω το γιο σου γιατρό! Αύριο θα είναι ο Κώστας χειρούργο! Δόκτωρ Κώστας χειρούργο! Τι χειρούργος βρε! Τι χειρούργος βρε! Α φάζει! Ο Γεωργιάδης είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του! Τροπή σα! Φρενιάρικο αυτό! Λαϊκίστικο! Εγώ εκείνο που να σου πω είναι: Σε παρακαλώ πάρα πολύ! Κάνεσαι ότι νομίζει! Άσυ τον Κώστα όμω! Ο Κώστας είναι χρήσιμο για την ιερά! Θα γύρουμε με <συλίτρια> μεγαλοδιατρήκη 2. Καλά, δεν μου λες κάτι εσύ, φοιτητή. εγώ έχω τελειώσει ηλεκτρονικός Αχ, <Άχ>, παναγία μου. Έτσι <συλίτρια> κι <αλλιώς η> ιατρική <συλίτρια> με ηλεκτρονικά δουλεύει. Ο το του είναι απλά να δεν θα το μαγειρέψω και δεν θα το πλύνω. Θα τον αφήσω να πεθάνει τη σπίνα. Τον σου δεν ξέρω τι θα κάνει. Τα βολεύει μια χαρά, σπουδαίο μου όμω καλά. Το σου λαρίγγι Ναι καλημέρα Μία καλημέρα. φιέρα θέλω για την Παρασκευή Κάνε Καταρχήν έχω μία ανησυχία όλο αυτό το διάστημα Γιατί δεν ξέρω που έχει πάει ο Ναύαρχος Ναύαρχο. Για ποιον μιλάμε Ο αποστολάκη. είναι Ο Αποστολάκης ο Ναύαρχος ο Αποστολάκης. Α ο Ναύαρχος ο Αποστολάκης Αυτός ο Ναύαρχος Αυτός ο Ναύαρχος Α, κατά η συντροφιά στο Στέφανο μου, Πού είναι, είστε αποχωρημένο. Δίνετε το Σούπερ Μάριου για να τον χαροποιήσει. Ναι, και θέλω να βάλετε αυτό που σα λέω. Πού πήγε ο Ναύαρχο, γιατί έχει εξαφανιστεί από προσώπου γη. Και να βάλετε από την ταινία τη Καρέζη Ναυαρχούπο μου. Ωραία, εκεί όπου δεν υπάρχει, α πούμε, ΣΥΡΙΖΑ Πασό Τι επιλέγει ο ΣΥΡΙΖΑ Τι λέει, Δεν ξέρω. Είναι Ναυαρχούπο! Γιατί δεν συνεδριάζει πολιτική γραμματεία, κύριε Αποστολάκη. Δεν ξέρω να σα πω γιατί δεν συνεδριάζει. Για τη σύγκληση ε... των οργάνων, λέω: Έχετε αρνήσει? Τι, τι ακριβώ γίνει Δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω και, και πώ. Δεν, δεν ξέρω κι εγώ. Α, και πάμε, δεν ξέρω που έχει πάει ο ναύαρχο. Θα φύγει τώρα για δύο μήνε στι ΗΠΑ. Δύο μήνε? Για τόσου πόσο θα λείψει. Για πρέπει, πρέπει να πάει ωραία, στην Ελλάδα. για τι τι λίγο. Πρέπει. Δεν ξέρω δεν δεν πόσο. Έχει και τα μικρά του τα μερμιγκά. Χειροκροτάνε με ενθουσιασμό Εν δυο προσκυνάμε Εν δυο πολεμάμε Εν δυο μαπεινάμε Μια παραγελία για την παρασκευή μπορείς να κάνεις Λέγε να μας χρυπάν Θέλω να το αφαιρέωσουμε στη φίλη μου τη Σοφέα που περνάει λίγο τώρα λίγο δύσκολα το δεν πάνε να μας τυπάνε το άσημο γιορτάζουμε όλες και χρόνια τη πολλά Δεν τα θέντικά μας Δεν είναι ανθρώπινα Τα Πού Για να έχουμε να φάμε το δίγμα σε μπους, να βγάλουμες πους δρόμους, μπορούμε το κεφαλιά σε καράτους καστινό. Έλα. Τι κάνει. Καλά, εσύ. Καλά, είναι μια χαρά. Ωραία. Θέλω να κάνω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για δόση. Είναι ένα τραγούδι που μου έβαζε ο μπαμπά μου να ακούω όταν ήταν μικρή. Και νιώθω ότι αποδεικνύει ότι η στρατευμένη τέχνη μπορεί να έχει και κάποια συμβολή, ίσω στη διαμόρφωση γιατί νομίζω ότι όταν μεγαλώνει με τέτοια τραγούδια, δεν μπορεί να μην γίνει τελικά κουκουέλ. Τι σου είχε πάει, το 12 τη Βύση. <Τι> Όχι, είναι ο Μέρμιγκας μόνοι Λουίζου. Α, ah, μάλιστα. Nice. Εντάξει. Αυτό, ευχαριστώ. Πριν προφτάσω να του πω το σύστημα να αλλάξει πλάκος όλο το χωριό το Μέρμιγκα να χάψει και τα μικρά του τα Μέρμιγκα χειροκρόταν χειροκροτάνε με ενθουσιασμό En you, don't be mad me. And you, don't be mad me.